Καλημέρα σας κυρίες μου και κύριοι Μας πήρε τραγουλάμε και εμείς Σε ροκιά του Αδιέρα Καλημέρα σας Καλώς ήρθατε Στον τοίχο Εδώ είμαστε Με το Radio Wall Δεν ξέρω επισκεφτείκατε το ραδιάκι Πως σας φάνηκε δεν με πήρατε κανένα τηλέφωνο να μου πείτε Στέλντε μου κανένα μήνυμα Σε δοκιμαστικές εκπομπές είμαστε Στο Radio Wall Στον τοίχο θα το βρείτε και στη σελίδα αυτό το ραδιάκι μάλλον σας περιμένουν εκπλήξεις Για όσους φίλους μείνουν <Φίλιο> <Φίλιο> Ακροατές <Φίλιο> Κυρίε μου και κύριοι λοιπόν, εδώ είμαστε Γιάννης Λαζάρου 4060 <Φίλιο> Και Πολλές καλημέρε <Φίλιο> Και από καρδιάς καλημέρε, Όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι <Φίλιο> Από αέρος αέρος <Φίλιο> Δεν ξέρω αν εκεί στην περιοχή σας είναι βροχερός ή όχι ο αέρας εδώ είναι και στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού εντερνεδίου εντός και εκτός, στην Κύπρο, στην Κοζάνη, στην Πελοπόννησο για σας, Ρε Γιώργη! Εκεί είναι. Ναι, με απρές το απόλυτο ενημερωτικό blog. Πρες. Καλημέρα σε όλους τους φίλους στην Άουσα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Μερα, καλημέρα στην Αγγλία. Καλά, εκεί σίγουρα είναι βρέχει, δεν, δεν, δεν ρωτάω, <μήν> εντάξει, <μήν> εκεί έχει φτιάξει 7 στρώματα σύννεφα, να πούμε, και ρίχνω. <μήν> Κυρίες μου και κύριοι, <μήν> αφού κάναμε τη γύρα μας στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι και μας ακούνε, να περάσουμε να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά, μια <μήν> καμιά ωρίτσα περίπου το διότι θα γίνουμε κουραστικοί ξεκινώντας και θα πούμε ότι κάρκομα είναι αυτό ρε θα γίνουμε κουραστικοί και θα πούμε ότι κανένα πρόβλημα δεν φαίνεται ούτε μπήκε μπροστά για να λυθεί πραγματικό πρόβλημα που ταλανίζει τον κόσμο κανένα ο συνεχίζει την παράσταση των προηγούμενων λεφτά φόρη ε, ε, βόλτες στην Ευρώπη αυτά τίποτα η Ελλάδα είναι ένα απέραντο δημόσιο ταϊσμένο λοιπόν βρίσκουν, ψάχνουν τρόπους για την ε, πες την ε, την ε, επικοινωνιακή πολιτική τους και η πραγματική ε, ζωή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου όπως και του προηγούμενου. Μεταλόγου γνώσεως το λέμε αυτό. Μεταλόγου γνώσεως το λέμε αυτό διότι επικοινωνιακά χθε η κυρία Βαλαβάνη, δείτε το αρθράκι στον τοίχο, μα είπε ότι οι αποκρατικοποιήσει σταματάνε, δεν θα γίνει τίποτα κτλ. Την ίδια ώρα που ο επικεφαλής της γερμανικής Freiport, πως για τι λένε είπε ότι μέχρι το καλοκαίρι τα 14 αεροδρόμια θα τα έχουμε στην κατοχή μας και θα τα βάλουμε μπροστά να τα δουλέψουμε εμείς το μόνο που τους ενδιαφέρει τελικά είναι η επικοινωνία έχουν ξαμοληθεί τρολάρουν σε διαδίκτυο σε... γίνεται της ρεπούσι το κυγκλίδωμα όπως ο Γιουργάκη και οι άλλοι ε... τεμπέληδες να τρολάρουνε στις ιστοσελίδες ε, στο δίκτυο καλά για τους πληρωμένους δημοσιογράφους δεν συζητάμε αυτοί πολύ εύκολα αλλάζουν στρατόπεδο ανάλογα που είναι το χρήμα έχουν ξαμολύσει και τούτοι εδώ τις ίδιες τακτικές και εμείς θα επιμένουμε ότι είναι χειρότεροι από τους προηγούμενους διότι φέρουν το πρόσημο της αριστερά. Λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου τίποτε Απολύτως δεν μπαίνει στο τραπέζι για να λυθεί Δηλαδή το κύριο Αχ και βαχ Αυτού του λαού που είναι η εργασία Δεν τους ενδιαφέρει Από τα δανεικά Θα πληρώνουν το στρατό τους Τους ψηφοφόρους τους όπως και οι προηγούμενοι Που λέγονται δημόσιοι πάλι Φωνάζουν κόσμο να τον διορίσουν Αυτή είναι η τακτική τους Δεν είναι πολιτική αυτή Κατά τη δική μας άποψη. Αν κατά τη δική σας είναι, με σας, με χαρά σας. Εξάλλου δημοκρατία έχουμε. Δεν τη χρησιμοποιείτε αυτή την καραμέλα συχνά. Μπράβο. Κυρία μου και κυρία μου, να φύγουμε από αυτό, να περάσουμε στο θεία σου. Χθες λοιπόν που λες, πώς μαζόχνονται τα παιδάκια, δω μου καλεμπάρπα και εμένα ένα, ένα καραμέλα, δω μου καλεμπάρπα και εμένα. Ο Μπάρμπας μοίρασε όλα τα παιδάκια καραμέλα και άφηκε το πεντάκι το ένα χωρίς καραμέλα. Δώ μου καλεμπάρμα έλεγε και το πεντάκι, Δώ μου και με ένα ρε μπαρμπά μια καραμέλα. <Δελοντας> Δεν έντοκε το πεντάκι καραμέλα ο Ντράγκη. Μοίραζε λεφτά ο Ντράγκη χθε με τη σέσουλα. Από τον το πιζαχτά του, από τον πατέρα του. Τα έχει από τον Ντράγκη, τα έχει τον πατέρα του. Ναι, ρε μεγάλε σου λέω. Λοιπόν, τη δουλειά του, την τίμια τη, τη, τη, τη, τη, τη δουλειά του τα έχει ο Ντράγκη. Την τίμια δουλειά τη Ηνωμένη Ευρώπη μεγάλε. Βρέβε, από κοιτάξτε. Και μοίραζε πολλέ χθε. Με το φτιάρι μοίραζε. <Τι> Στο μόνο πεντάκι που δεν έδωκε, Φράγκο ήτανε το Ελλάδα. Όχι εσύ, Πεντάκι, είπε ο Ντράγκη. Εσύ πήρε. Εσύ δεν κάνει αυτά που θέλουμε. <Τι> θα κάνει αυτά που θέλουμε και θα δούμε το καλοκαίρι. να μα ντόκουμε, Φράγκα. <Τι> είπε ο Ντράγκη. Μεγάλε. <Τι> Κατάλαβε. <Τι> και σε βασανίζουν οι Ντράγκηδε. Δεν ξέρω ποιους από εσάς εμένα με βασανίζουν πάντως χωρίς παρακαλώ. Δεν λαπαλίζει. Ποιος είναι; Ποιος είναι; Ποιος είναι; Ποιος είναι; Ποιος είναι; Ποιος είναι; είναι; Ποιος είναι; Τι έχετε. Αριστερό! έχετε. Αριστερό. somos todos igual, αφριντάρες, ες τα φίσκα de la humanidad. la memoria de los que no τα ιστορία Μα τι θες και με, να χάσει το μεροκάμα, Άμα ε, που θες και διαγωνισμό ας σε δημοκρατία ζούμε ζούμε. Εσύ τώρα, κάτσε εκεί που είσαι στα βγάσου μπας και παίρνεις κανένα <laughs> Τελείωσε η κατάσταση αδελφέ, έγινε το Ναι. Έγινε, έγινε. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Τι θες και μιλάς Ιχολύπτη μου τα μούτα μου τα Λοιπόν έλα πάρε μπροστά ρε παιδί μου Τι θες και μιλάς ρε Νικόλα Τι έγινε ρε Ιχολύπτη περίμενε, Χάιντε περίμενε Περίμενε περίμενε περίμενε Αυτό Ιχολύπτη μου δεν θα το σε Λοιπόν μου Τι θες και μιλάς ρε μεγάλη, λερά, μου. Κάτσε και στα αυγά σου <laughs> Θα κάνα ευρώ είναι τελειωμένη τώρα, είναι τελειωμένη η κατάσταση. Απο, αποτελειωμένη εντελώ. Γι' αυτό, εγώ θα επαναλαμβάνω ότι είναι χειρότερη από του προηγούμενου. Δεν περίμενα τίποτα από τη γαλάζια στρούγκα, από απ ένα παρακρατικό, από μια παρακρατική κατάσταση. Αλλά το να συνεχίζουν αριστεροί άνθρωποι την ίδια κατάσταση, δηλαδή να με δουλεύουν, να με φτύνουν στα μούτρα. Λέμε ρε παιδί, αριστεροί άνθρωπε. Ε αυτό με κάνει να. να. Λέω ότι είναι, προηγου... είναι χειρότερη από του προηγούμενους <Το> Είναι χειρότερη σου λέω Είναι χειρότερη από του προηγούμενου, Διότι αυτό το, αυτό το δούλεμα Πρόσεξε μεγάλε Αυτό το δούλεμα Δηλαδή το να αντιμετωπίζουν Τα ανθρώπινα μυαλά και τις ανθρώπινες υπάρξεις Σαν να είναι μάζα Σαν να είναι τίποτα, σαν να είναι βόθρος Αυτό μόνο φασιστικά μυαλά μπορούν να το... Να το σε μόνο σε φασιστικά μυαλά μπορεί να λειτουργήσει και είναι τέτοια μυαλά Αυτή της ποιότητας μυαλά είναι διότι φαντάζομαι ότι αν ήταν στη Βαϊμάρη με το Χίτλερ θα ήταν είναι όπου πηδάει ο άνεμος γι' αυτό είναι και χειρότερη από τους προηγούμενους οπότε μεγάλε δεν σου δίνει ο Ντράγκη το πεντάκι στο πεντάκι λεφτά αλλά δεν ξέρω πόσο ταλανίζει όπω σου έλεγα, πριν τη δική σου ζωή ο Ντράγκη ο Σόιμπλε ο και όλα αυτά τα κοθόνια του τέταρτου Ράιχ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δική μου πάντω την ταλανίζουν. Λοιπόν, κατάλαβε, δεν ξέρω, τη δική σου, μπορεί βέβαια να γλύφει το γλυφιτζούρι του μισθού σου, τη σιγουριά σου. Λοιπόν, αλλά γλυφιτζούρι είναι και λιώνει μεγάλη. Ξέρει, δεν, δεν, δεν διαρκεί εσά το γλυφιτζούρι, κάποια στιγμή τελειώνει και μένει με το ξυλάκι στο στόμα. Τσακ, σου μένει το ξυλάκι από το γλυφιτζούρι στο στόμα. Πόσο να το γλύψει κι αυτό. Οπότε μεγάλε, δεν μας έδωκε ο χτε ο Ντράγκης λεφτά και καθόμαστε σαν τα δαρμένα σκυλιά στη γωνία. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς ο αρχηγός της επαναστατικής κυβέρνησης, της αριστερής επαναστατικής κυβέρνησης, η οποία κοιτάει να μοιράζει θέσεις στο δημόσιο και αυξήσεις στις γενόπνε, λοιπόν θα πάρει σβάρνα. Για τον αρχηγό μιλάμε της επαναστατικής κυβέρνησης, θα πάρει σβάρνα την Ευρώπη. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει. Θα πάει να πείσει τους ομολόγους του, τους συνετέρους του, τους αδερφοπιτούς του, τους, ε, πώς να τους, πούμε, τους συμμάχους του, ότι πρέπει να πάρει τα λεφτά μέρος της δόσης των 7,4 δις. Δωκε θα πάει να τους πει και μου μέρος την άλλη εβδομάδα; Γιατί το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη. Έχουμε στρατό, έχουμε μιστά, έχουμε συντάξεις. Το έχουμε ανάγκη. Την πέμπτη μεγάλη θα είναι στο Παρίσι και θα μιλήσει στον ΟΟΣΑ και θα συναντηθεί με τον Κουρία. Εδώ είναι τα μεγάλα κόλπα. Δεν ενδιαφέρεται ούτε ο ίδιο ούτε το ασκέρι του για την δική σου κατάσταση. Μπορεί να σου εξασφαλίζει και σένα από δανεικά το μισθό. Το κόλπο είναι λοιπόν η συνάντηση με τον Κουρία. Έχουν την καταρχή συμφωνία και σα τα έχουμε πει τι είναι στην Κουρία, τι έρχεται μαζί με την, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Κουρία στην Ελλάδα. Ήρθανε για να ξεσκίσουνε Ήρθανε για να μείνουνε Ήρθανε για να τα πάρουνε όλα Τους εκάλασαν οι προηγούμενοι Υλοποιούν οι τωρινοί Αφήστε τώρα τα επαναστατικά ένα επαναστάτης μεγάλε ένα αριστερός Λέμε τώρα Δεν συνομιλεί με τον κουρία Λέει στο λαό να καταλάβει ο λαός Παρακαλώ Χωρίστε καλημέρα μέρα. Χωρίστε Και ε, βέβαια, βέβαια ε, βέβαια, βέβαια δεν, το, δεν μπορούμε να το βρούμε σε διψηλά γράμματα Είναι mm. Mm. Έτσι, έτσι mm. Όπως το λες όπως... Mm. Έτσι, ναι, ναι έτσι. Mm. Είναι ακριβώς ε, Ας εξηγήσω τη δική μου άποψη φίλε Όπως του λες <Σι>... Το κάλεσμα του ΣΑ ήταν μνημονιακή ιστορία Σε ψηλά γράμματα την οποία δεν μπορούσαμε να τη δούμε Την οποία υλοποιούν οι τωρινοί Παρακαλώ Έλα Καλώς το Να σε καλά Σε ευχαριστώ πολύ σε... <Τι> Γράψα και στα σχόλια <Τι> Γράψα σα... <Τι> Να είσαι <σε> καλά <Τι> Γράψα στα σχόλια Όσο υπάρχει ο αέρας Όσο υπάρχει ο αέρας Θα, ναι. θα τσαμπουνάμε Μετά τελείωσε Ναι Σούνε. <sans> Όχι μπορεί σίγουρα Σίγουρα ναι Ναι ναι ναι, ναι. Άσαι... <αλίγορα> Γράφτα γράφε και στα σχόλια Ντάσαι καλά Γεια σου φίλε μου Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια Ένας φίλος Ο οποίος διαβάζει εκεί και στον τοίχο τε... γράφουμε τα ρεπορτάζ και τα άρθρα, ε... Την Πρέβέζα λοιπόν... λοιπόν Λέω στον προηγούμενο φίλο τώρα Που είπε ότι Για την ιστορία το ότι ήταν στα ψηλά μάλλον γράμματα το κάλεσμα του σάκε και το υλοποιούν τώρα, διότι έφαγαν οι προηγούμενοι ε, θα φάνε και οι, πρέπει να φάνε και οι καινούργιοι δεν σου θυμίζει αυτό το πράγμα, κοίταξε να σου πω κάτι δεν σου θυμίζει την περίοδο τη δεκαετία του 40 αρχές 50 δεν στο, ήρθαν οι Γερμανοί φάγαν σκίσαν 5-6 χρόνια πήραν εδώ τι πήραν σκοτώσαν, κάνανε, κάνανε και μετά ήρθαν τα σχέδια Μάρσαλ Και σου κατσικώθηκαν 70 χρόνια Δεν είναι το ίδιο πέντε έξι χρόνια τώρα σε η οι Γερμανοί Και έρχεται ο ΣΑ τώρα με τα σχέδια Γκουρία Σε συμφωνία με τον Τζίπρα να σου κατσικωθεί Δεν σου θυμίζεις τίποτα Δεν μοιάζει καθόλου αυτή η ιστορία Παρακαλώ Μπράβο έχει δίκιο τηλεακροατή μου Δεν κάνει εντύπωση Πρόσεξε σε κανέναν Ψηφοφόρο τους, οπαδό του, αντίπαλό τους Το ότι αδειάζουν τα αποθηματικά όλα τώρα Τα αδειάζουν όπως βλέπετε όλα τα αποθηματικά Οι αριστεροί σωτήρες Γιατί το κάνουν αυτό μεγάλε Για να έρθει ο σωτήρας ο Γκουρία, ο Σάκη να σου πει «Όπα, μεγάλε, με στεναχωριές, ρε, μπεντάκι, εδώ είμαι εγώ, σώσει εσένα, πάρε ούντρα». Πάρε, πάρε ούντρα. Είναι ακριβώς ίδια η κατάσταση, μεγάλε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είχαμε θύματα τότε με τους Γερμανούς, έχουμε και τώρα. Είχαμε Γερμανοτσολιάδες τότε, έχουμε και τώρα, περισσότερος, θα μου πεις, εντάξει, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, ήρθαν τα σχέδια Μάρσα Έρχεται ο Γκουρία με την αριστερή διακυβέρνηση Έρχεται ο Σωτήρας Και πολύ σωστά παρατήρησε ο φίλος Ακροατής Δεν κάνει σε κανέναν εντύπωση Το ότι αδειάζουν Οτιδήποτε αποθεματικό υπάρχει Το παίρνουν από εδώ, το πάνε από εκεί Το παίζουν στα ζάρια Όχι φυραντόρτια να πούμε και τέτοια. Δεν σας κάνει καμία εντύπωση ότι δεν ασχολούνται με καμία παραγωγική εργασία να βάλουν μπροστά Καμία εντύπωση δεν σας κάνει αυτό το πράγμα Το ότι τρέχουνε προσκυνάνε φιλάντα ποδάρια των κατακτητών και των συμμάχων για να πάρουν δανικά Αυτά περίμενε, περίμενε αξιοπρεπέστατε αριστερέ μου από μια αριστερά διακυβέρνηση στη χώρα Αυτά περίμενε. Αυτούς περίμενε τους σουάου αριστερούς να σε σώσουνε Λέω ρε παιδί μου, μια παρατήρηση κάνω. Αδειάζουν τα, κρατι... τα ταμεία των κρατικών φορέων. Υπάρχει λέει καθυστέρηση χρηματοδότηση από του εταίρους και πήραν διεπουργική απόφαση. Ο Μαρδάς με το σταθάκι. Λοιπόν, πάνε τα χρήματα τη Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Δεν μπορούμε λέει να συγκεντρώσουμε χρήματα. Παίρνουν από εδώ, βάζουν από εκεί. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Όχι, ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Αυτοί κάνουν τα κόλπα του για να τελειώνει η κατάσταση να έρθουν οι σωτήρες οι οποίε είναι πρώτων πυλών δηλαδή είναι πρώτων πυλών οι καινούργοι όπως ήρθε το σχέδιο Μάρσαλ κάποτε μην ξεχνάς όμως το εξή μεγάλε ότι τα λεφτά του σχεδίου Μάρσαλ μοιραστήκανε σε 5-10 οικογένειες μπορεί κάποια από αυτά να διατεθήκανε στο να βρει μεροκάματο το πόπολο για να αποκτήσει προσωπική περιουσία να στραφεί αμέσω εναντίον του επάλατο κομμουνισμού. Είναι καλή ιδιοκτησία, αλλά τι έγινε από εκεί και πέρα. Στο τονίσαμε και προχθές, τέλη δεκαετίας του 50 είχαμε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ιαπωνία. Είδε κανένα όφελος αυτός ο λαός. Αλλά καλό. Ε, αυτό δεν Ναι, αυτό. Αυτό, αυτό, αυτό είναι. Α, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, την αστικοποίηση την οποία δημιούργησαν τότε, τι, τι γκέτο θα δημιουργήσουν τώρα, τι να σου πω, Μεγάλε. Άγνωστε βουλή των αφεντικών, διότι τα αφεντικά είναι σε αυτή τη γη και θεοί, και άγιοι, και προστάτες και απ' όλα. Βέβαια, έχει δίκιο απόλυτο. Μετά κατάλαβα τι μου είπες Το γκέτο της αστικοποίησης τότε, δούλοι να γίνουν στην Αθήνα, πώ το λέγανε εκεί στις πολυκατοικίε, Πορτιέριδες Λοιπόν, που, που τα χωράφια εδώ. Βουρ όλοι να πούμε. Ε, λοιπόν, αυτό το γκέτο το δημιουργήσαν τότε με την αστικοποίηση. Τι γκέτο θα δημιουργήσουν τώρα, Μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν. Δεν σκάνει σε κανέναν εντύπωση, σε κανέναν λε παιδιά σα κάνει εντύπωση ότι αδειάζουν τα αποθεματικά και πάνε και γλύφουν τα ποδάρια των συμμάχων σου. Των συμμάχων δεν σα κάνει καμιά εντύπωση. Για ποια αξιοπρέπεια μιλάμε. Εντάξει, μπορεί η Όλγα που τρέμει να στα παρουσιάζει με γραβάτε και με κάμερες και με φώτα στούντιο, αλλά είναι, η πραγματικότητα δεν είναι αυτή μεγάλη. Δεν είναι η χειραψίε στα σαλόνια. Η πραγματικότητα είναι το γλύψιμο. Το, ε, είναι η προσοχή που βαράνε μπροστά στους κατακτητές. Μα οι Γερμανοί λέγονται, μα ό,τι όνομα κι αν έχουν. Εν τω σας λέγαμε και θα σας ξαναμπούμε, ότι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Ο φίλος μας ο Rengling, Λέγαμε και προχθές γι' αυτό Προειδοποίησε αν, συνεχιστεί, αν συνεχίσει Είπε η κυβέρνηση Τα έξοδα για τις δημόσιες δαπάνες Και την αύξηση του κατώτατου μισθού Να είστε σίγουροι Ότι το πρωτογενές πλεώνασμα Θα είναι παρελθόν Το ερώτημα είναι Ποιο πρωτογενέ πλεώνασμα Αυτό σαν του Σαμαρά ερώτημα. Τι γίνεται αυτό το πρωτογενέ πλεόνασμα Πήρωσα μαρά από αυτό και έδωσε λέει μερικά λεφτά από αυτά τα, στους ένστολους, ξέρω και κάτι άλλες τέτοιες αρλούμπες και για τάμπλετς. Να τρέχουν να πάρουν τζάπα τάμπλετς. Αυτό είναι. Εκεί χρησιμοποιείται τελικά το πρωτογενέ πλεόνασμα μιας χώρας. Δεν θα μα ζουρλάνετε εντελώς. Που διάλο γυάλωτη σπουδάσατε αυτή την οικονομία ρε Βαρουφάκι να πάμε να πάρουμε κι εμεί κανένα δοκτορά. δουλειά να πούμε ως Υπουργής στο ΣΥΡΙΖΑ. Το, το, το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή η Γερμανία, το παίρνει αυτό που έχει, λοιπόν, και το, και το δίνει σε tablets και σε καθυστερούμενους μισθούς. Ρε πλάκα μας κάνετε. Σε οικονομικό καπιταλιστικό σύστημα ζούμε. Επένδυση κέρδος. Ρε πλάκα μας κάνετε. Επένδυση δουλειά κέρδος. Δεν υπάρχει στο καπιταλιστικό καθεστώς διορισμός δημόσιο κάθομαι εισπράτο κέρδος. Δεν υπάρχει τέτοια εξίσωση. Εσείς μας την επιβάλλατε αυτή την εξίσωση, εδώ και 30-40 χρόνια, για να δημιουργήσετε μισθοφορικό στρατό και συνεχίζετε εσείς οι αριστεροί άνθρωποι που μας φέρατε την ελπίδα και την αξιοπρέπεια, συνεχίζετε αυτή την εξίσωση. Ούτε ο Αϊνστάιν είναι μεγάλη, δεν μπορεί να λύσει αυτή την εξίσωση. Ούτε ο, όπως το λένε, ο, ο αυτός ο αστροφυσικός. <Τι> Πώ τον λένε, ξέχασα τον όνομά <Και> Δεν λύνεται αυτή η εξίσωση. <Καισθυντρο> Ούτε ο Μεγαλέξανδρος δεν μπορεί να το κόψει. <Καισθυντρο> δεν κόβεται ε, όπω ο και ο Γόρδιος Ο δεσμό <Καισθυντρο> είναι, ε, είναι εξίσωση την οποία βάζουν οι, οι, οι, οι, οι κατακτητέ στου ε, κατακτημένου <Καισθυντρο> και οι γερμανοτσολιάδες εδώ που προσπαθούν να δίθεν τάχαμο να τη λύσουν. <Καισθυντρο> δεν λύνεται, <Καισθυντρο> λύνεται λε παντοκάρο μου. Δεν λύνεται. Πώ να σου το εξηγήσω. <Καισθυντρο> Αν μπορεί κάποιο να τη λύσει, πάρει ένα τηλέφωνο. Άκουλε το πρω πρωτογενέ πλεόνασμα. Πού το διαθέτεται, Πού το είδε το πρωτογενέ πλεόνασμα, Από πού να προέλθει το πρωτογενέ πλεόνασμα, Μεγάλε. Πλεόνασμα έχει κάποιο από το κέρδο. Εσύ από πού να κερδίσει γαμμό το κερατό μου. Από του διορισμού που κάνει στο δημόσιο, αυτα τα δανεικά κερδίζει κανένα. Είδε κανένα να κερδίζει από τα δάνεια. Από τα δανεικά. Είμαι ο ίσο σε εσύ της ε, παγκόσμιας να πούμε χρηματιστηριακής κατάστασης που θα πάρεις δέκα εκατομμύρια λέμε τώρα δάνειο θα τα παίξεις στα χρηματιστήρια του Τόκε και θα κερδίσεις 20. Ρε πλάκα μας κάνετε Πόσο θα συνεχίζεις να μας κάνετε πλάκα Πόσο θα μας δουλεύετε ακόμη Συγχωρείτε λοιπόν άκου πλεόνασμα Ποιο πλεόνασμα ρε τα, τα λέω κακομύρινα Ποιο πλεόνασμα Και πού το διαθέτεις το πλεόνασμα Είναι μια καινούργια οικονομία μάλλον στα πανεπιστήμια που σπούδασε ο ο Βαρουφάκης ο Δραγασάκης, ο Σταθάκης διδάσκεται αυτή η οικονομία και κοίταξε μεγάλη αν θε να προκόψει το παιδί σου να γίνει καλός γλύφτης, καλός γερμανοτσολιάς το σε αυτά τα πανεπιστήμια, μην το στέλνεις σε άλλα χρειάζεται σαν δεκαζέριο αλλά που να βρεθεί τώρα άντε να περάσουμε στα κίτρινα στα πραγματικότητα τώρα. Ε, το κίτρινο δεν είναι, είναι πραγματικότητα. Κάποιοι σου λένε: Μην Όλε. Ο Κοντσιά πήρε τον ξάδερφο του Τσίπρα, Τσίπρα σύμβουλο του γραφείου του και είπε: Η συγγένεια θεωρείται κατακριτέα. Βεβαίω, κύριε Κοντσιά, μου, επειδή είστε σοβαρό άνθρωπο, η συγγένεια θεωρείται κατακριτέα. Σε μια κοινωνία όπου ο αριστερό Τσίπρα έγινε πρωθυπουργό, μία από τι πρώτε κινήσει του είναι να διορίσει τον ξάδερφό του. Για ο ξαδερφός του, αφού είναι τι είναι, δεν πάει να δουλέψει στο ιδιωτικό τομέα, στον τομέα του. Δεν ξέρω τι είναι, μηχανικός, ε, συντηρητής πυράβλων, δεν ξέρω τι είναι. Πώς διαλό, λοιπόν, τυχαίνει αυτό το πράγμα, μόλις, μόλις κάθεστε στην εξουσία, να διορίζετε μέσω του συγγενείς σας. Είναι δεν είναι χρήσιμη είναι δεν είναι άχρηστοι, που οι περισσότεροι είναι άχρηστοι, σαν εσάς. Παρακαλώ. Ναι, θα σου πω εγώ να σου απαντήσω. Ναι, να σου απαντήσω αμέσω. Ναι. Μου λέει ένα τηλεακουρατή, ήθελα λέει, να ξέρω τι θα, προ... τι θα προσφέρει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο, ο... κύριο Τσίπρας ο οποίο η μόνη δουλειά που έκανε ήταν α... ε... αρθρογράφο στην αυγή. Να σου πω εγώ, δεν θα προσφέρει τίποτα, θα εισπράττει μόνο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πολιτική μου Τι θε να το συνεχίσουμε τώρα, γι' αυτό τον βόλεψα. Να σου πω κάτι, θέλει να σου πω. Θέλεις να δεις λίγο να σου βγάλουμε τη λίστα των διορισμένων στην προεδρία της Δημοκρατίας του Παπούλια Θέλεις να δεις εκεί να δεις δημοκράτες, δημοσιογράφους διορισμένους Οι οποίοι πήγαινε στα, με τα προεδρικά αεροπλάνα του Παπούλια, στα Ντουμπάια και από εδώ από εκεί Να μην σηκώνετε τα αεροπλάνα από τα ψώνια, τα χρεωμένα στην Ελλάδα Αυτά θα τα βγα... Αυτά περιμέναμε να βγείτε να πείτε Ρε εσείς, ελάτε εδώ ρε, την ξεσκίσαν αυτή τη χώρα την παρακαλώ έλα ναι, ναι. μπράβο ναι. Μήνες, ε, άδυ, ναι ναι ναι Απόλυτα, απόλυτα καταλαβαίνω, φίλε μου. Απόλυτα γι' αυτό τα τσαμπουνάω αυτά. Ε, μπράβο. Ναι. Ναι. Βεβαίω, αμέσω. Ναι. Ναι. Να σε καλά, το μεταφέρω αμέσως Έτσι, σωστά. Έγινε αμέσως Να σε καλά Έχω ένα φίλο Ο οποίος είναι Εποχιακός ε, πυροσβέστης Και μου μετέφερε το, Τη θλίψη του Δεν θα πω την αγανάκτησή του Δεν θα, Τη θλίψη του να το πω έτσι Όπου από κανένα πλ, πρωτογενέ πλεόνασμα Μου λέει 1500 Εποχιακοί ε, πυροσβέστες Οι οποίοι έπρεπε ε, Οι οποίοι προσφέρουν Πάρα πολλά κάθε χρόνο είναι 5 μήνες πληρώνονται και 7 μήνες την ανεργία Είμαστε σαν την Περσεφόνη μου λέει ο άνθρωπος yeah. Και παίρνουμε μου λέει Μας δίνουν και 3 μήνες ταμείο ανεργίας yeah. Α, Από αυτά τα πλεονάσματα Δεν έπρεπε σε κάποιες Ομάδες που προσφέρουνε κοινωνικό έργο να πάνε Φυσικά έπρεπε να πάνε αδερφέ μου yeah. Φυσικά καλέ μου φίλε έπρεπε να πάνε okay. Εσείς όμως δεν είσαστε Δεν έχετε φοδε, ε, Στο σύνταγμα Σαν τις καθαρίστριες να πουλάτε τηλεοπτικά okay. Διότι αν βγείτε να το κάνετε αυτό Έχετε και το φόβο να σας απολύσουν <στονίτρια> Να σας διώξουν κατάλαβες <Η Παρακαλώ <Η> Εσύ αγαπητέ μου φίλε μιλάς τώρα για... για κοινωνία, για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν, λέω στο δεύτερο φίλο που πήρε τηλέφωνο, ότι η χώρα, η πατρίδα τους, το έθνος τους έχει μια ανάγκη για να προσφέρουν. Τι να προσφέρουνε. Αυτοί δεν βλέπεις πως κάνουν, εδώ κάνουν απεργία Μέχρι και οι στρατιωτικοί με, με φερετζέτη σημαία Έχαν κατεβεί να κάνουν απεργία, δεν το θυμάσαι αυτό το πράγμα Αντί να ορμίξουν, να, να, να τους φάνουν το λαρίγκι φερετζέ τη σημαία και κάναν απεργίες Δικαστική, μην τα λέ, εντάξει μην επανερχόμαστε σε αυτά τα θέματα Όμως να επαναλάβουμε και να, τη, Αυτό που είπε ο φίλος Οι εποχιακοί πυροσβέστες δεν είναι να, να έρθει και χαρούλα η Αλεξίου να φορέσει το κίτρινο το γάντι εκεί να κάνουν. θα του διώξουν, θα χάσουν και αυτό το πεντάμινο. Είναι, είναι πια ο, ο πυροσβέστης Δεν είναι σαν τα πεντάμινα που καλεί στο Δήμο και του λε του ανθρωπάκου που έχει ανάγκη τράβασε σκούπισε εδώ, τράβαγαν κανέ... Είναι επαγγελματία πια σε, κάθε, σε μια κατάσταση. Ή τον χρειάζεσαι ή δεν τον χρειάζεσαι μεγάλε. Κατάλαβε, μην τον έχει και και τον βασανίζει. Δεν είσαι κράτο εσύ όταν βασανίζει του ανθρώπου αυτού του κράτου. Δεν είσαι, είσαι κάτι άλλο Είσαι φασίστας, ξέρω εγώ τι είσαι Είσαι τύρανος, πως να σε πω Ποια πλεονάσματα λοιπόν εκεί, εκεί πρέπει να διατεθούν τα πλεονάσματα Σε αυτές τις ομάδες Και πάνω απ' όλα στην παραγωγή, στο κέρδος Ρε μη μας ζουρλένετε πια ρε. Ας έχετε ζουρλάνει πια Με τη βλακιά που σας δέρνει Έχετε κολλήσει μια ταμπέλα στην κεφάλα σας Δεξιός, αριστερός Πασόκος και εκεί λέτε την κάθε μαλακία Και, και καθόμαστε και σας ακούμενα Δεν oh. μας έχετε ζουρλάνει το καταλαβαίνετε oh. Όχι όλους oh. Λέμε τώρα περίπου oh. Τι έχουμε τώρα oh. Ναι λέγαμε λοιπόν Και απαντώ στον πρώτο προηγούμενο φίλο oh. Ότι ο ξάδερφος Τσίπρας oh. Λοιπόν τώρα αυτό θα προσφέρει Θα εισπράττει Λοιπόν και σου είπα το παράδειγμα ποιοι μεγαλοδημοκράτες τώρα δημοσιογράφοι, χρόνια και χρόνια μεγάλα ονόματα στην ελευθεροτυπία, με άρθρα δημοκρατικά, ήταν χωμένοι στην προεδρία της ε, δημοκρατίας του Παπούλια και άρμεγαν μεγάλε. Αυτή, α, να χέσω τη δημοκρατία που κουβαλάτε στο κεφάλι σας. Να χέσω την αριστεροσύνη που κουβαλάτε στο κεφάλι σας, την κοινωνική δικαιοσύνη που κουβαλάτε στο κεφάλι σας. Γίνεται ωραίο δημοκράτες και αριστερός να μην έχει πρώτα απ' όλα μπροστά την κοινωνική δικαιοσύνη για την οποία να έρθει δώσεις... στη στιγμή να δώσει και τη ζωή του. Ρε έστει στο πια. Με συγχωρείτε πρωί πρωί κιόλα. Μας έχετε ζουρλάνει με τους βαρουφάκεδες, τις βαλαβάνιδες κι όλον αυτό το τσίρκο το οποίο μας παρουσιάσατε. Καινούριο ανάχωμα. Ναι. Μου λέει εδώ μια φίλη τηλεακροάτρια Μπορεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Να θεωρεί ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι το κουπόνι Αλλά ξεχνάει μου λέει ότι η νέμεση κρατάει σπαθί Δεν κρατάει κουπόνι Μεγάλε την άποψή μου Μεγάλη μάλλον <laughs> την έχω πει Και έχω βάλει και ένα ερώτημα Την άποψη στην είπα αλλά το ερώτημα το συνεχίζω Μετά το ΣΥΡΙΖΑ τί ε, πιστεύω ότι στις μέρες του ΣΥΡΙΖΑ Θα δουν πράγματα και θάματα τα μάτια μας Θα δουν πράγματα και θάματα τα μάτια μας Λοιπόν, τι έχουμε τώρα μεγάλε Ναι Αυτά θα κάνει λοιπόν ο ξάδερφος Τσίπρας Ου, θες να δεις τώρα πόσα ξαδέρφια Θιάδες, πεθερέ, πεθεροί Θα προσληφθούν σε υπουργεία και τέτοια Ου, όρεξη να έχει! Γιατί τι άλλαξε δηλαδή από τους προηγούμενους Και δεν θα κάνουν τα ίδια Επειδή φοράνε τη... Το σόβρακο του αριστερού, μη μαρελέν, λοιπόν τι έχουμε λοιπόν, αν δεν υπάρχουν λεφτά και κυβερνήτη. Α δε, κάνουν τα πάντα, κάνουν στριπτή, θέλουν λεφτά, παιδιά, παρακαλώ. Γεια σου κυβέρνηση. Δεν έχει διαβάσει μάρξ, ε, παρακαλώ. Δικαιοσύνη, <σπάει> ναι, ναι. <σπάει> Το Ρουσφέτη Είμαστε εναντίον του Ρουσφέτιου Μπροστά στις κάμερες Αλλά βολεύουμε του δικούς μας από πίσω Τι θέλει; <σπάει> Αυτό που ζεις εσύ μεγάλα είναι μαγεία Να σου πω κάτι Δεν μπορείς να με διορίσετε πουθενά για μένα ρε. Έλα ρε τώρα που είστε στην κυβέρνηση ρε Έλα ρε κυβέρνηση Άρα κυβερνητικέ Έλα φιλιά Γεια, χαρά, γεια! μου και κύρινα, η χαρά είναι α πούμε ότι ενώ είναι κυβερνητικός Αυτός που πήρε τηλέφωνο τώρα είναι κυβέρνηση, μέχρι τα μπούνια Και ξέρεις, εγώ τα, τι σέρνω τώρα Παρ' όλα αυτά θα με πάρει το τηλέφωνο Θα μου βάλει τις ε, τι ερωτήσεις Θα μου πει τα ωραία, αλλά αυτό είναι Κατάλαβες, σέρνω κι εγώ, μου σέρνει κι αυτός Έτσι είναι η κατάσταση Άρα κυβερνητική, έγινεις κυβερνητικός τώρα! Δεν μου λε μεταξύ μα με με να με διορίσει. Μπερθάει με έναν όχι στο Υπουργείο Εξωτερικών, με διορίσει στο Υπουργείο Αλληλία. Θα με κάνει το πάρχι Αμβρακικού. Να μετράω τα στρέμματα στον Αμβρακικό. Ναι. Λοιπόν, που λε τώρα μεγάλε, δεν υπάρχουν λεφτά και βγήκε στο. Η κυρία Βαλαβάνη φόρεσε τη ζαρτιέρα και βγήκε στο. Δε, δώστε λεφτά. Αν κάνει φορολογική δήλωση μέχρι το Μάιο και πληρώσει εφάπαξ το φόρο. Θα σου κάνουν έκπτωση 10% Μην πουλες τέτοια Τρέχα καναλάρχη Τρέχα να κάνεις δήλωση 10% έκπτωση Λίπο λοιπόν, μεγάλε Δεν είναι, αυτά δεν είναι πολιτική Με, Τι έγινε, μα έστειλαν πάλι Δικαστήρια πάλι Κύρε Παρακαλώ Α Α θα τα διάσουνε όλα σου λέω, δεν θα αφήσουν τίποτα, έλα, γεια, γεια, γεια, γεια, Ναι, ναι, ναι, γεια yeah. yeah. Γίνεται τα στεντούκια του τουρνάρα. ρε όλα θα τα διάσουν, το καταλαβαίνεις Τι να μου κάνει εμένα να μου κάνει εντύπωση, τι λέει η Βαλαβάνη για τα ΕΦΑΠΑΞ και αυτά Αφού δεν κάνει εντύπωση στους άμεσα ενδιαφερόμενους, εμείς απλά εκείνο που κάνουμε είναι να τα μεταφέρουμε είναι η πραγματικότητα Τώρα σου είπα η πραγματι... την πραγματικότητα Αλλιώς θα στη μεταφέρει η Όλγα που τρέμει Και αλλιώς θα στη μεταφέρουμε εμείς Αλλά εσύ είναι θέμα επιλογής δικού Επιλογής δικής σου 700.000 αγρότες Πρέπει να επιστρέψουν Τις επιχορηγήσεις από το πακέτο Χατζιγάκι Διότι η Ενωμένη σου Ευρώπη Τις έκρινε παράνομες 270.000 λοιπόν Περίπου αγρότες Πρέπει να γυρίσουν 100% 100 ευρώ Ναι ενώ 430 αγρότε Πρέπει να επιστρέψουν 500 ευρώ έκα Σύνολο 327 εκατομμύρια Λοιπόν εκεί που κάθεσαι μεγάλο Στο καφενείο τώρα κάτω στον παχικάλαμο Ξέρω εγώ στον Άγιο Και ακούτε ξέρω ότι ακούτε Ετοιμάσου βγάλει το 500 άρικο Απ' την τσέπη στο ζητάει πίσω ο σύμμαχός σου Η Ενωμένη Ευρώπη Θα μου πεις πού να το βρει, Τι να σου πω Δεν ξέρω να ρωτήσω την κυρία Βαλα αν ρωτήσουν την κυρία Βαλαβάνη και το συζητάμε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Λοιπόν. Πλακώθηκαν στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ. Εκεί θα γίνει ο Κριτσπέταλο. Πλακώθηκαν οι υπάλληλοι μεταξύ των υπάλληλων. Τώρα καταλαβαίνει. Καθυστέρησε το μεταξύ το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ. Θα πάει αργότερα διότι οι υπάλληλοι της ΝΕΡΤ απειλούν ότι θα κάνουν αγωγέ εναντίον τη ΝΕΑΣΕΡΤ. Φοβούμενοι ότι θα πρέπει να γυρίσουν. Τι παχυλέ αποζημιώσει που πήραν κατά την απόλυσή του, αν και προσλήφθηκαν. Θυμόσαστε, του έδιωξαν, του τάχωσαν χοντρά, του ξαναπήραν με παχυλού μισθού. Και κάναν και συναυλίε διαμαρτυρία όξω από την ΕΡΤ. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Αυτά τα κάνει οι αριστεροί. Ναι, σου λέω με τι παλαισθηνιακέ μαντήλε. Από εδώ από την Άρτα, κίναγαν πούλμαν να πάνε όξω από την ΕΡΤ. Διότι ήταν ποιοτικά η διαμαρτυρία. Ήταν ποιοτικά η συναυλία για την ΕΡΤ βλέπω τον καναλάρχη σκασμένο πήρε ένα χαρτί μάλλον πάλι δηλαδή κάνουμε. έτσι. αυτός ο σταθμός εδώ με το αχ και βαχ βγαίνει συνέχεια κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου το να σε ενημερώσω πως το Στράφορ είναι ίδρυμα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και των Μυστικών Υπηρεσιών της αγαπημένης μας Αμερικής έκανε μια έκθεση στην έκθεση προβλέπει ότι σε 10 χρόνια η Ευρώπη δεν θα είναι αυτή που ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να σε στράφορ για να το... αλλά αφού το λένε και οι μυστικές υπηρεσίες η Γερμανία λοιπόν θα καταρρεύσει. Αμίν και πότε λέει το στράφορ. Η Ευρώπη θα χωριστεί σε τέσσερα κομμάτια ενώ οι εθνικισμοί θα επιστρέψουν δρυμύτεροι. Η Πολωνία θα παίξει γετικό ρόλο. Χες ψηλά και Ενώ η Ρωσία θα χάσει κομμάτια και περιοχές, και περιοχές τις μεγάλες θα είναι οι μυαυτόνομες. Οι Ηνωμένε πολιτίες εδώ είναι το ζουμί, θα επέμβουν στρατιωτικά για να φέρουν την ισορροπία. Κυρία μου και κυριέ μου, ε, το στράφορ μας λέει αυτά. Εμείς σας είπαμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος τώρα παγκόσμιος πόλεμος, με το τέταρτο Ράιχ που γίνεται. Και όσο το τέταρτο ράιχ ταΐζει αυτούς που το βάλανε να κάνει αυτά που κάνει Κονομάνε δηλαδή Θα είναι εκεί που είναι Μόλις ε, αποφασίσουν αυτοί που ταΐζουν το τέταρτο ράιχ αυτή τη στιγμή και κονομάνε Να βάλουν τα, παιδιά, τα δικά τους παιδιά στον πόλεμο όπως κάποτε οι Αμερικάνοι Το τέταρτο ράιχ θα καταρρεύσει Απλά ε, ε, λέω ας πούμε συμπληρώνω το εξή. Τι θα τους κάνετε τους... Λουκανικοσκατάδε μετά και από αυτή την κατάσταση. Κάτι δεν πρέπει να κάνετε με αυτό το λαό. Εντάξει, το δεύτερο παγκόσμιο του χωρίσατε στα δύο. Τώρα δεν πρέπει να κάνετε κάτι. Κάθε τρει και λίγο να, να στέλνει στην κιλοτίνα εκατομμύρια ανθρώπων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Λέμε, ρε παιδί μου, τώρα. Κύριε Γενό, ρε παιδιά, στην Ισπανία 35.000 οικογένειε έχασαν τα σπίτια του από πληστηριασμού τραπεζών. Διότι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τι δόσει. Καταλαβαίνει, μεγάλε. Όχι, μιλάμε για δημοκρατίες τώρα, μιλάμε για Ενωμένη Ευρώπη. Είχε κανένα τέτοιο πρόβλημα πριν την Ενωμένη Ευρώπη, μεγάλη. Όχι, για να καταλάβω δηλαδή. Αυτά τα προβλήματα όλα πότε σου δημιουργήθηκαν, όταν έγινε ισότιμο μέλο του τέταρτου Ράιχ, τότε δεν σου. Παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Δηλακροαδάμου Τότε δεν ξεκίνησαν τα προβλήματα μεγάλα. Πότε ξεκίνησαν τα προβλήματα Δηλαδή με Κυρία μου και κυριέ μου ε, Οφείλουμε στην ενότητα Lifestyle Να σας ενημερώσουμε πως ο κύριος Τσίπρας Στο ανανεωμένο πρωθυπουργικό γραφείο ε, Ξενάγησε το Σταύρο Θεοδωράκι Του είπε εδώ βάλαμε τον καναπέ Εδώ είναι ο κίτρινος πίνακα Εδώ θα σερβίρουμε τα καναπεδάκια. Τα παιδε τα παιδιά πάντα έπαιζαν στις πλάτες κάποιων ευνουχισμένων ή όχι τι να σου πω εκμαυλισμένων ή όχι πάντα εξυπηρετούσαν κάποιους σκοπούς τους ίδιους εξυπηρετούν και τώρα μεγάλε παίζοντας και χρησιμοποιώντας το επικοινωνιακά για πάρα πάρα πολλούς λόγους παρακαλώ αλλόσο παλικάρι μουσκάρια μουσκάρι. μάλιστα μάλις μάλις ναι ρε, εσύ. Δεν κάνε, δεν, έτσι, κα, καλά μας κάνουν. Πολύ καλά μας κάνουν. Έτσι, καλά Έτσι, σωστά. Έτσι, σωστά. Έλα. Καλά μας κάνουν. Λέμε, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Πολύ καλά μας κάνουν. Και με σματαχειρίζονται χειρότερα και από ζώα. Έτσι, διότι. Ε, α, γίνεται τώρα να λείψει, η, να λείψει το μετσοτακέι. το Μην με Μεγάλε Όλο αυτό το επικοινωνιακό κόλπο που δείχνουν. Ότι σφάζονται και σκοτώνονται στι ουρέ του Ικα. Διότι πως το στο δυνατό χτίσει να, να πει: Κρίμα, ο Κοσμάκης ξέρει γιατί το κάνουν αυτή τη στιγμή. Διότι ο Στρατούλη έβγαλε ανακίνητο. Ο φίλο μου, ρε, ο κολλητό μου, θέλει λέει, να διορίσει 1720 υπαλλήλου. Αυτό είναι παραγωγή μεγάλη. Από εκεί θα έρθει το πρωτογενέ πλεώνασμα. Ο κύριο Στρατούλη, λοιπόν, χρόνια κρατικοδίαιτο ο φίλο μου, δεν ξέρει θα πει μερογκάματο στη ζωή του είδε λοιπόν φως εδώ, μπορούμε να διορίσουμε 1720 θέλει να χώσει μέσα Αυτό μεγάλε δεν είναι πολιτική Αν εννοείς να το καταλάβεις Αυτό είναι κάτι άλλο Παρακαλώ Α ah, ναι ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει ένας φίλος εδώ Μ' αρέσουνε λέει Τρελαίνομαι Διότι θέλει να προσλάβει 1.700 ε, υπαλλήλους Και σε άλλες υπηρεσίες Εκατοντάδες χιλιάδες να προσλάβουν Σε μια κοινωνία που όλα είναι ηλεκτρονικά Και δουλεύουν με το πάτημα ενός κουμπιού Έτσι είναι Στην Ελλάδα ζεις μεγάλε Οπότε μην ε, Μην περιμένεις ε, ε, Ναι κάνουμε Αυτή είναι η πολιτική αυτό δεν είναι πολιτική, μεγάλη. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η πολιτική πρέπει να πεθάνει για να δει προκοπή το ανθρώπινο είδος. Όχι μόνο το ελληνικό ανθρώπινο είδος, το ανθρώπινο είδος γενικά. Άντε να τελειώσουμε, σας αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι και να επιστρέψουμε να κλείσουμε παρέα. Να δει. Μόνη μου τη γη έσκαψα, δρός, σου έστρωσα Να έχει oh, Να. Σες κάψα το αλμως Αυτά ήταν, ακούσαμε και την Ελένη τη Βιτάλη Έσπακα το κεφάλι μου Ακούγοντας αυτό το τραγούδι Από πού το έκλεψε ο συνθέτης Ως που το θυμήθηκα Είναι σεβδάς λέγεται το τραγούδι Δεν έκανε τον κόμπο Όταν αναφέρει τον πραγματικό συνθέτη Είναι ο Τούρκος ο... ο φίλος μου με το μουστάκι Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του Τώρα μου έρθει πέρα πέρασε πλασιά Τι να κάνουμε Βλέπεις, Ψάχνουμε πολύ τη μουσική και μπορούμε να συγκρίνουμε καταστάσεις. Βέβαια αυτό δεν μειώνει τίποτα. την Κατά την α, άποψή μας πρώτη γυναικεία φωνή αυτού του τόπου που λέγεται Ελένη Βιτάλη. Όπου τα σκίζει η γυναίκα δεν παίζεται έτσι. Λοιπόν κυρίε μου και κύριοι, εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Θα, σας, θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στον Καλαλάρχη να κάνει αυτά που ξέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... Α, Κρόαση για τις παρατηρήσεις σα και ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά πάντοτε Γεια σας και χαρά σας FM Stereo.